Έχουμε λοιπόν τα πρώτα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε η υπηρεσία σύμφωνα με τα δελτία που στέλνουν τα ελαιοτριβεία που εφυλίβουν τον ελαιόκαρπο και η πρώτη εικόνα που έχουμε μέχρι και τον Νοέμβριο αυτού του έτους είναι 56,36 εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παρθένο 42,13 και λαμπάντι το βιομηχανικό και 1,51 Με μια πρώτη εικόνα η η ποιότητα του λαδίου είναι πάρα πολύ καλή και είναι απάντηση σε όλα αυτά που λέγονται για την ποιότητά του. Οι έλεγχοι της υπηρεσίας μας συνεχίζονται και είναι τριών ειδών. Έχουμε ελέγχους για τα υπολείμματα αυτών να υπάρχουν, της θερμικής επεξεργασίας για την προστασία της ποιότητας και φυσικά ο έλεγχος τη ποιότητα, ο οποίος συνεχίζεται. Σχετικά με το γλιοσπόριο και το κλοκόνιο οι μύκητες οι οποίοι παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα και είναι υπό την παρακολούθηση της υπηρεσίας, ε, την αποστολή δειγμάτων σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα και φυσικά τη συνεργασία μας με το Υπουργείο έτσι ώστε τη νέα περίοδο να ενημερώσουμε τους ελαιοπαραγωγούς μας για τον τρόπο που μπορούν να Προστατευτούν από αυτού του νίκητε. Αντιλαμβάνεστε ότι στην περίοδο κατά την οποία παρουσιάστηκε έντονο το πρόβλημα δεν μπορούσε να γίνει κάποια παρέμβαση, καθότι στην οποία παρέμβαση απαγορεύεται η χρήση, χρήση φαρμάκων, λόγω τη έναρξη τη ελαιοκομική περίοδου.